Μας. Θα έρθει η ώρα μας Αλλά μας. δεν είναι τώρα Περασμένα ξεχασμένα Περασμένα ξεχασμένα Αλλά μας. δεν είναι τώρα Το μνημόνιο Το μνημόνιο Το μνημόνιο Θα προσπαθήσω να τη βγάλω καθαρή Προστά στο γυάλινο τετραγωνο κουτί Καθρέφτη Έχει φτάσει πια η ώρα να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη Καθρεφτάκι Πες μου ποιο είναι το πιο όμορφο τσούλι Εγώ Να παίρνει τύπες να τεινάζει το χαλί Φάρμακο Και φαρμάκι Εγώ τον άντρα μου τι θα το δώσω, καραμέλες Να είναι κυρία στην κουζίνα, τη σωστή Να τη θαυμάζουν οι φίλοι και οι γνωστοί Την Μέρκελ Πουτανα, στο κρεβάτι με θέματα, μεσημεριάτικο όπως καταλάβατε μας βοήθησε σε αυτό ο Τζίμις Πανούσης είναι το τραγούδι με τίτλο Κουφάλε. από το δίσκο, το, το CD που κυκλοφόρησε με την προηγούμενη Real News γιατί συνεχίζεται το έργο όπως έχετε ακούσει όλα από την αρχή ανέκδοτα, ό,τι έχει βγάλει θα το πάρουμε από την εφημερίδα αλλά από την Κυριακή που έρχεται αυτό που ακούμε το έχουμε πειράξει λίγο, όχι πολύ, προσφερόταν άλλωστε με τέτοιο τίτλο Σαν να το έχει βγάλει εδώ για μα, βεβαίω το έχει βγάλει για όλου. Το πειράξαμε αρκετά. Θα αναγνωρίσετε αρκετού μέσα εδώ στο πρώτο κομμάτι, το Σαμαρά, λίμωνο. Μία κυρία που λέει, Όχι, έχει έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα και εμεί κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Ε, δεν την ξέρετε προφανώ, εκτό αν την έχετε αναγνωρίσει η ψηφοφόρη τη, είναι η Άννα Μισέλ. Η Άννα Μισελ, επίθετο Ασημακοπούλου, βουλευτή Νέα Δημοκρατία από τα Γιάννενα. Η κυρία λοιπόν αυτή τοποθετήθηκε επειδή ζήλεψε το όχι της Κύπρου αλλά το έφερε στα μέτρα της Ελλάδας και ελπίζει δηλώνει ότι κάποια στιγμή θα πούνε και αυτή και μαζί με αυτού και μας το δικό μας και δικό τους όχι αυτό που προέχει είναι να γίνουμε δυνατοί, να μείνουμε όρθιοι να διορθώσουμε αυτά τα οποία είναι τα κακός κείμενα σε μας που θα πρέπει να τα διορθώσουμε ούτε ή άλλως και να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και ενωμένοι να είμαστε πιο δυνατοί για να παλέψουμε για την Ευρώπη που θέλουμε Μάση. που έχει ξεφύγει από την πορεία της σε αυτή τη μάχη Δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να, να, να μαχόμεθα Η ανατροπή πρέπει να γίνει κάποια Ωραία, στιγμή Και εγώ που... περιμένω τη στιγμή που θα μπορώ να πω όχι Αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή Λοιπόν, θα έρθει η ώρα μας Θα έρθει η ώρα μας Αλλά Μάλιστα. δεν είναι τώρα Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε προς τα μέτρα Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητάς Πουφάλες Θα ανταμορθούμε στις κρεμάλες Πάμε Στον εκκλησιόν τις κάλε, Μια πόσα μια ζωή Ναι, ναι, από εδώ το πουλάκι Πουφάλες Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου Με άντροι και λαλαπάδες Μπράβο Αντώνη Για να χέρω τι παπάδες Φάκα Η ώρα μα. Θα έρθει η ώρα μα. Ένα, ένα, αστρέω. Όποιο προλαβαίνει. Αλλά Μάλιστα. δεν είναι τώρα. Ότι θα έρθει η ώρα, θα έρθει. Και από ό,τι φαίνεται, κάνουν και αυτοί και οι προϊστάμενοι του Ευρωπαίοι το πάνε για να έρθει νωρίτερα η ώρα του. Και μέχρι τώρα λέγαμε θα φύγουν νύχτα. Με αυτά και με αυτά, μάλλον θα φύγουν μέρα μεσημέρι. Με έναν ήλιο να πάνω από την Αθήνα και από οπουδήποτε αλλού κρύβονται σε κάτι σπηλιέ, σε υπόγεια, σε ξερονίσια Ή όπου να είναι, περιπτώσει, θα βρεθούν. ...τόπι να δεχθούν για λίγο όλους αυτούς που θα φύγουν έτσι όπως θα φύγουν. Η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου ήταν αυτή που περιμένει την ώρα. Βέβαια εμεί αλλιώς την πήραμε την ώρα, αυτή αλλιώς την λέει. Νομίζω ότι θα υποθεί ένα όχι από όλους αυτούς. Εμείς το θεωρούμε, έχουμε διαφορετική μάλλον αντίληψη για αυτήν την ώρα την οποία την περιμένουμε και θα είναι η πραγματική ώρα η καλή γιατί έχει παρεξηγηθεί και η φράση... Οι Κύπροι γλίτωσαν τη χρεοκοπία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εμείς πάντα θυμόμαστε τα διαγγέλματα των προέδρων και στεκόμαστε πάντα στα λόγια τους. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες, ξεπερνιέται οριστικά ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Κύπρου. Αποφύγαμε την βέβαιη χρεοκοπία. Χωρίς να μπούμε στη μεγάλη περιπέτεια της επίσημης χρεοκοπίας. Θέλω να κάνουμε αγάπη μου παιδί. Να το διδώσουμε μπροστά από την TV, να βλέπει. Χατ μαγκερ. Να το αγοράσουμε κομπιούτερ και σκυλι. Γαου γαου Και όταν τελειώσει τη γερμανική σχολή. Γαου γαου γαου γαου Να λέει το φύγε. Ράου. Να του γολιάσουμε την άδονη ψυχή. Αλλά αντίθετα με αυτά που πολλοί σπέβδουν να πουν. Δεν έχουμε πολύ στην ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι στην κοινωνία. Στο ίδερνευμα της Μανουλάς την ευχή, μάνα, να ακούει μόνο χαούς. Η Ρωμιασύνη, η Μητυγλές, εκεί που πάλι να σκύψει να την πούτει. Να την, να την, να την πετυχαίτε. Χριστάς. Ε, μήνυμα Κροατή. Τεβε 420 ευρώ το μήνα. ενίκιο 350 ευρώ. Λογαριασμοί 130 ευρώ, σύνολο 900 ευρώ το μήνα. Με το που ανοίγει το κλειδί του μαγαζιού. Δεν βγάζω ούτε τα μισά και αντιμετωπίζω το πρόβλημα τη φτώχεια. Μπίπ, το μπίπ, τη μάνα. Μπίπ, μπ, μπ, αλίτε. Συνεχίζει μετά, δεν χρειάζεται να σα τα πω. Ένα μήνυμα έτσι όπω ήρθε τώρα. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο του. Έχει μεγάλη παρέα, έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα, διότι ήταν ένα μονόδρομος Κάποια στιγμή λέγανε και το πάση θυσία στην πορεία το τράβηξαν, και ενώ όλη η Ευρώπη συζητάει τι είναι αυτά που κάνουμε, η λογική τη Ευρώπη, η ανεξάρτητη και ελεύθερη τη Ευρώπη, που τουλάχιστον μπορούν να συζητήσουν και ανά πάσα στιγμή θέτουν στο τραπέζι οτιδήποτε. Δεν δέχονται κάτι που υπεγράφει πριν 3, 5, 10 χρόνια ω νόμο ή ω θεϊκή εντολή. Το συζητούν, το μελετούν. Εμείς εδώ κανονικά τους έχουμε και τους τρεις, την Τρόικα Εσωτερικού, υποταγμένοι, προσκυνημένοι. Έχουμε και την αντιπολίτευση που από αυτήν περιμένουμε υποτίθεται, όσοι περιμένετε. Ε, η μόνη λύση είναι εκεί, εντός του ευρώ θα πάμε, θα τους τρίξουμε τα δόντια, θα φοβηθούν. Μόλις κάνει τη δεύτερη ερώτηση δεν απαντάει κανείς και έτσι πορευόμαστε μια χαρά. Επειδή όμως έχουμε διακόψει τη ρωμιοσύνη, μες στο τραγούδι του Πανούς υπάρχει και αυτό, βεβαίω. Ε, υπάρχει η Ρωμιοσύνη από τον ίδιο, εμείς κάναμε το πάντρυμα και για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εθνικής συμφιλίωσεως για άλλη μια φορά είναι πολύ της μόδας η εθνική συμφιλίωση σε αυτή τη χώρα γίνεται ανατακτά διαστήματα ότι και καλά ξεχνάμε αυτά που μας διχάζουν και προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι ποτέ δεν το έχουμε καταφέρει ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις εδώ όμω θα ακούσουμε Τζίμι και Νταλάρα μαζί Η Ρωμιοσύνη Έεεεεε Τη ρομιοσύνη μην την <τυγλες> Εκεί που πάει να σκύψει. Να τη πετιέτε από ξαρχή. Πούτσι. Τη ρομιοσύνη <μη> την κλε. <τυγλες> Και όπω συμπλήρωσε ο Γιάννη Ρίτσο. <Τιωμιοσύνη> Εκεί που πάει να σκύψει. Να τη πετιέτε. Πούτσι. Να. Nati ty na, nati, Na ty! Na! Na na, na, Na ty! Να την πετιέτα από ξαρχή σχημαντεύει και θεριέδει Αυτό το να την θα αποδειχνεί ξανά Λέβαια. Και χαμακώνει το θεριό <Ροί> Με το καμπακι Αλλά εμείς έχουμε το Δράκο Να την πετιέτα από ξαρχή σχημαντεύει και θεριέδει Το θεριό, Η τρώει με το τραπεζικό σύστημα. Έκαμακό. Το έλεγα πολύ. Με το τραπεζικό σύστημα. Έχει αλλάξει λίγο στοίχο του τραγουδού. Επιτρέπεται λόγω συνθηκών, αυτό είναι το καλό με την πίσει, με την τέχνη ότι κάθε φορά έρχεται και ακουμπάει στην πραγματικότητα. Αντανακλά την πραγματικότητα και γίνεται αυτή η πολύ ωραία χημία που ακούσαμε και εδώ. Ξεχάσαμε να πούμε και το Σαμαρά. Έχει επέμβει και ο Σαμαρά. Έχει πει και ο Σαμαρά τέτοιου στίχου εκτό από όλα τα άλλα τα ποίηματα και τα ποιητικά που λέει και κάνει. Όχι μόνο λέει. Τώρα θα ακούσουμε την πιο υποτελή δήλωση που έχει γίνει τι τελευταίε μέρε. Μπορεί να είναι και όλη τη χρονιά ή τη σεζόν, εν Η πιο δουλοπρεπή δήλωση και ανήκει, θα καταλάβετε σε ποιον. Απεδείχθη ότι τα εύκολα λόγια είναι και επικίνδυνα. Ότι ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει Πραγματική αλλακτική λύση Εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα Ουφάλες, Ναι Θα τα μωτούμε στις χρεμάλες Δυστυχώς πρέπει να γίνουν όλα Στον εκκλησιόν τις σκάλες Είμαι ευαίσθητος Μια πόζα μια ζωή Εγγένω το Ουφάλες Με ανδροί και λαλαπάδες. Επίσης Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Πρέπει λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, αφού δεν είναι ότι δεν υπάρχει, βιάστηκε και λίγο να βγάλει το συμπέρασμα, δεν έχει σημασία, λογικό ήταν, καταλαβαίνουμε και τη χαρά του και την ικανοποίησή του για όλα τα έσχη που γίνονται στην Κύπρο και για όλα αυτά που θα γίνουν, διότι πρέπει να την πληρώσει ο εκεί, Λαό και οποιοδήποτε άλλο λαό για να παραμείνουν στη θέση του, αυτή εδώ, η συγκεκριμένη Τρόικα, να βυσοδομεί όπω βυσοδομεί, να υπηρετεί και εξυπηρετεί όποιο εξυπηρετεί και υπηρετεί και για να καταδικάζει αυτόν που πρέπει να καταδικάζει. Αυτού που του ψηφίζουν πάντα σε ανέχεια, σε φτώχεια, σε εξαθλίωση, εξόντωση, πάρτε και άλλε λέξει, βάλετε ό,τι θέλετε. Μέσα θα είσαστε. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό, εφόσον έχει αποδειχθεί και απεδείχθη ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Είναι το βιαστικό συμπέρασμα του κυρίου Βενιζέλλου βγαίνει βεβαίω με το θάρρο της γνώμης του και την εφράδια που τον διακρίνει για να μας το θυμίσει να το τονίσει όπως ο ίδιος νομίζει ευτυχώ όμως ευτυχώ για αυτόν και για όλους τους άλλους υπάρχει απάντηση. Εμείς δεν μπορούμε και δεν το κάναμε προεκλογικά να πούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβί και θα αλλάξουμε όλα. Όμως αυτό που προσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος ναι. θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφορά Θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μα αξίζει και να σταματήσει αυτή κάθε χώρα. Είναι το περίφημο Στένο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τρέμουν όλοι όταν το δούν αυτό το σθένος, τρέμουν όλοι και είναι λογικό πόσο μάλλον οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχετε δει πώ λειτουργούν και πώ υπολογίζουν του εαυτούς τους του το σύστημα το οποίο καλούνται να το υπερασπιστούν τον περίφημο καπιταλισμό, του λαού, του δικού του, του απέναντι τους πιο κάτω εμά εδώ που μα θερούν Αφρικοί. Αλλά ευτυχώ υπάρχει αυτό το θέμα, άρα τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ θετικά και έχει μείνει και ο Κουβέλης και αυτό στι δηλώσει του, μιλώντα για τα όσα γίνονται και έγιναν στην Κύπρο, να τονίζει ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όμω, όμως, όμως εντό ευρώ δόθηκε η λύση την ίδια ώρα που ξαναλέμε που σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια έντονη συζήτηση και ανεβαίνει αυτή η συζήτηση για το αν είμαστε λογικοί και ανεχόμαστε όλα αυτά που ανεχόμαστε. Αναφυσβήτητα είναι μια πολύ σκληρή απόφαση αυτή που έλαβε το Eurogroup. Είναι μια απόφαση όμως και μια λύση, επαναλαμβάνω, επόδυνη για τους Κυπρίους, για τους αδερφούς Κυπρίους, αλλά εντός του ευρώ. Συμπατριώτητες, συμπατριώτησες, θα ξαναβρούμε τα πόδια μας, θα πετύχουμε. Άντε καλέ! δύο λόγοι είμαστε <Τουφάλες> Θα ταμωτούμε στις χρεμάλες Άντε καλέ! Στον εκκλησιών της χάλες Μια πόζα, μια ζωή Με δύο λόγοι είμαστε Ουφάλες Πε δύο λόγοι είμαστε Ανδροί και λαλαπάδες Να μην το ξεχνούτε. Για να χαίρω τι παπάδες Φάκα μονογαμική Ουφάλες Και ήταν χτες Λε και ήταν χτες, που φυλάκια σου δίνα Στα ρεχίδια τα βελούδινα Δεν πίνξ νερό, πίνξ βελούδο Και στις άμμουδιες, στις πιτσικουλιές Ελληνοφρένη εδώ 211 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνίας Μейλ στέλνουμε στη διεύθυνση στο κυρία lfm.gr Και όποιος θέλει να στείλει sms Παίρνει το κινητό, γραφειρεί, αλλά αφήνει ένα κενό όσο θέλει και μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54%. 100. Νίκο Σαπρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και όχι ο ήχο που ρυθμίζει τον Νίκο, που πάμε χθε. Και τώρα τι έχουμε, έχουμε ένα μικρό μάθημα ιστορία, γιατί εμεί εδώ κάνουμε μαθήματα. Παραδίδουμε δωρεάν όμω, δωρεάν μαθήματα. Ήταν ο Σιμίτη τότε που έλεγε Θα σα βάλω στο ευρώ μαζί με τον Παπαδήμο μα και βάλει στο ευρώ έλεγε τα δικά του και τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε, διότι περιμέναμε και ελπίζαμε ω λαό ότι. Θα πάνε όλα καλά. Πήγανε, δεν το συζητάμε. Αμέσω μετά ήρθε ο Καραμαλή που έλεγε την επανίδρυση του κράτου και με το στόμφο που τον διέκρινε και την αυτοπεποίθηση που είχε ο Καραμαλή, ο Ανιψιό, έλεγε ότι θα κάνουμε ένα οικονομικό θαύμα. Τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε. Εγκρίναμε τα όσα μα έλεγε δύο φορέ. Μετά ήρθε ο Γιώργο. Με το που λέει λεφτά υπάρχουν, αμέσω 43% με τη μία, ενώ βλέπαμε όλοι ότι και ο πλανήτη και η Ελλάδα πάει για χρεοκοπία. Παρ' αυτά τον ψηφίσαμε, τον. Καταψηφίσαμε με τις γνωστές Ιαχές Μετά ήρθε ο Σαμαράς Προσπερνάμε τους ενδιάμεσους Πικραμένο και Παπαδήμο Ήρθε ο Σαμαράς διαβεβαίωσε ότι δεν θα πάρει άλλα μέτρα Γιατί αρκετά έχει πάρει ο ελληνικός λαός Αρκετά έχουμε στην ελληνική κοινωνία Δεν μπορούμε άλλα, δεν αντέχετε. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε, το καταψήφισε Όχι, το ψήφισε, το υπερψήφισε Εμείς τον ψήφισαμε και τον Δεν ξέρω αν θα τον ξαναψηφίσουμε. Μάλλον τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε μέσα σε ένα μήνα πέρυσι. Και τώρα έρχεται και ο Αναστασιάδης στην Κύπρο. Είναι του ελληνισμού από ό,τι φαίνεται, φαινόμενο αυτό και συνήθιο. Με το που λέει πριν τι εκλογέ, Δεν θα ανεχτώ εγώ, Νίκο Αναστασιάδη, να κοπούν και να κουρευτούν οι καταθέσει σα. Τον ψήφισαν και τον ξαναψήφισαν και εκεί. Από δύο. Όλοι αυτοί έχουν από δύο φορέ τουλάχιστον αυτή την ιστορία, αυτό το μικρό μάθημα. Θέλαμε να θυμηθούμε και σας καλούμε όλους μαζί να το μοιραστούμε. Οι Έλληνες πολίτες, μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιράζονται το κοινό νόμισμα. <Ρι> μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα <Ρι> που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη, και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και στις αμμουδιγές στις πιτσικουλές Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σα φανεί ίσω περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Τι, Τι πράγμα, πράγμα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ε, οικονομικό θαύμα. Και στις αμμουδιγές στις πιτσικουλές Όχι απλώς που θα βρούμε τα λεφτά αλλά που πηγαίνουν λεφτά, γιατί λεφτά υπάρχουν. <Και> στις αμούδιες. Λεφτά υπάρχουν. Στις πιτσικούλες. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μιώσεις. <Και> Όχι άλλες απολίσεις. Τότε έχω τη δρομεία τον. Και, και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, <Και> η οποία θα είναι κι κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα και στις στις Δεν πρόκειται και το υπογραμμίζω Μεν. ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο Μεν. που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια Μεν. για κούρεμα κατασέσιω και στις αμούδιες στις πιτσικούλες και τέσσερις πιτσι πιτσι πιτσι πιτσικούλες στα μάνμαρεν γλώσσια και πεσιο προπροπροπροπρο προς προ, προ, προ, τα δεξιά δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας ότε Πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα. Τρίτος, Τη σημαία, μόνο η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Ωραία και τετάρτο δεν είναι. Ο λαό είναι κυρίαρχο. Τι ποτέ κουβέντα είναι αυτή, Κεδέσ θάμα κι αντίθαμα παράξενο μεγάλο. Ευγήκαν όλοι οι νικητέ και χάσαν όλοι οι άλλοι. Ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει πραγματική αλλακτική λύση. Εκτό Ευρώπη, εκτό Ευρωζώνη. Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Τι ωραίο που ακούγεται, έτσι πολύ ελληνικό και ελεύθερο και κυπριακό. Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Όταν θα γυρίσει, γιατί θα το γυρίσουν όλοι αυτοί, να είστε σίγουροι, είναι θέμα μήνων, βλέποντα την καταστροφή, όχι τη Ελλάδα, δεν νοιάζονται για αυτήν, βλέποντα απέξω ότι οι προϊστάμενοι αναθεωρούν τα πράγματα, θα είναι ο πρώτο που θα βγει και θα πει. Εγώ σα τα έλεγα, δεν έπρεπε να τα κάνουμε έτσι. Έχει αρχίσει και ψηλολέει κάποιοι, αλλά επειδή τώρα έπρεπε να βγει και το συμπέρασμα γρήγορα από τα όσα γίνονται στην Κύπρο, βγήκε και είπε αυτό. Θα είναι λοιπόν ο πρώτο, θα τα βάλουμε τότε, αλλά δεν έχει καμία σημασία πια, διότι πολλοί θα θαυμάζετε τη στροφή αυτή την πατριωτική του Ευάγγελου Βενιζέλου σε κανένα δύο-τρει μήνε όταν θα συμβεί. Αύριο στι 8.30 το πρωί, Ακαδημία 38, έξω από τα γραφεία του ΟΑΕ, παλιότεβε. Τρία σωματεία βιοτεχνών αλουμινάδων, μαραγκών, ταπετσέριδων διαμαρτύρονται γιατί το ταμείο έχει μαζέψει 100 εκατομμύρια. Έτσι λέει εδώ ο φίλο Ακροατή και δεν δίνει ούτε ευρώ για του συναδέλφου που κλείνουν τα μαγαζιά του. Το είπαμε, όσοι ακούτε από μαγαζιά, πηγαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, επικοινωνήστε. Ε, μια Ακροάτρια μάλλον πρέπει να είναι για λύση μια πορεία. Αν θες πόσε ώρε προετοιμασία θέλει κάθε εκπομπή και πόσα άτομα. Πόσα άτομα είναι γνωστά, τα ξέρετε, δύο και καλή. Για το πόσε ώρε προετοιμασία θέλει κάθε εκπομπή, δεν θέλει ώρε, θέλει χρόνια. Κάναμε τη θητεία μα στην προετοιμασία και από εκεί και πέρα έρχονται εύκολα τα πράγματα. Προετοιμαστήκαμε όταν έπρεπε. Όσο ήμασταν μικροί, όπω έπρεπε, προετοιμαστήκαμε και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Δουλεύουν οι άλλοι για μα, όπω μπορείτε να καταλάβετε. Η κυρία Ρένα Δούρου, που βγαίνει με ύφο μελλοντικού Υπουργού Εξωτερικών, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τη χώρα και για την ίδια εννοείται και για το ΣΥΡΙΖΑ Λίμονο, γιατί θα κάνει τι διαπραγματεύσει η Ρένα Δούρου. Ή είπε χτε, έδωσε έτσι μια διάσταση των όσων συμβαίνουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα συμβούν. Δεν πρέπει εδώ πέρα, σε αυτό το τραπέζι και παντού, να έχουμε έκπληξη γιατί συζητούν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο την ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ. Αυτό όμω δεν σημαίνει, κύριε Πρετζεντέρη, ότι πρέπει να επανέλθουμε σε εκείνη την άθλια προεκλογική συζήτηση που είχαμε εδώ στα καθημά μα ποιο επιλαιοδοτεί υπέρ του ευρώ ή όχι. Αυτό πρέπει να πούμε ότι ε, χρειάζεται ένα σενάριο γιατί το να βγει από το ευρώ και να πεινά περίφανα. <laughs> Δεν είναι λύση. Να πεινά χωρί να έχει υπερηφάνεια. Και αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Έτσι Για αλλιώ το εφαρμόζουμε εμεί τώρα τρία χρόνια και πίνα και καθόλου υπερηφάνεια. Εκτό από αυτό, δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε τίποτα άλλο γιατί ο ρεαλισμό, εγώ τα λέω αυτά, τα λέει η κυρία Δούρου, ο ρεαλισμό επιβάλλει να μελετήσουμε τα ενδεχόμενα, τα ό,τι και τα διώτι κτλ. Και, και στην ιστορία τη ανθρωπότητα, όσοι παράτολμοι, τρελοί. Γραφικοί Ξεκίνησαν και έχουν αλλάξει πράγματα. Τα άλλαξαν επειδή ακριβώ ξεκίνησαν χωρί να έχουν μελετήσει το μετά. Αν είχαν μελετήσει το μετά, κανεί δεν θα είχε ξεκινήσει και πολύ περισσότερο, μάλλον δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Θα ήμασταν Οθωμανική αυτοκρατορία ακόμη και τα πετρέλαιά μα δεν θα ήταν δικά μα. Ενώ τώρα θα είναι δικά μα, όπω πάει. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την υπερηφάνεια και την πείνα. Έχει έρθει η ώρα να ακουστεί ο λαό υπερήφανο και πεινασμένο. Ναι, αποσταλεί. Ναι. Γεια Γιώργος Γεια Γιώργο ε, Θα ήθελα να πω ότι ευτυχώς που μείναμε στο ευρώ και δεν γίνεται η υποτίμηση της δράσης Thank God Thank God φίλε Thank God που μήναμε στο ευρώ ε. Τι θα είχε γίνει αν φεύγαμε από το ευρώ, Ναι. Η υποτίμηση του, του νομίσματο μα ενδιαφέρει, όχι η υποτίμηση, υποτίμηση του μισθού. Ναι, καλά το λε. Η υποτίμηση του νομίσματο, φίλε. Έτσι, έτσι, αυτό μα ενδιαφέρει. Σε τι προσδοκά σε χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο, Με το ευρώ δεν έχει τέτοια. Χε. Όχι, όχι. Τι καταθέσει από τι τράπεζε να μα παίρνει και δεν πειράζει. Το ευρώ δεν είναι Υπομονή, κουράγιο στου συντρόφου, φίλου Κυπρίου που ψήφισαν και αυτοί το Σαμαράκου για πρωθυπουργό. Να καλά. Αυτού του τους ευρωαριστερού, είδε τον Ψαριανό, τον Πίστη και άλλου. Μη μιλάτε έτσι, κύριε. Πού του ετοιμάζουν τόσα χρόνια, ρε. Πού του τσιπάρουνε, πού του δίνουν οδηγίε. Είναι έτοιμοι να τα πούνε όλα. Πού κρυβόντουσαν αυτοί τόσα χρόνια, ρε. Δεν πώς. χρειάζονται. <σφυλί> δεν χρειάζονται οδηγίε. Γεννηθήκανε οι πρόθυμοι. Πώ ρε, φίλε, δεν ξέρω. Αυτοί είναι. Ε, κρύβονται. Κρυβόντουσαν κάθε τόσο τόσα χρόνια, κρυβόντουσαν. Καλά, είναι ίδιον του αριστερού του είδου του. Αυτοί οι αριστεροί είναι φτιαγμένοι έτσι. Έχουν αυτό το καλούπι του πρόθυμου. Συγγνώμη, είσαστε ο πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε, αλλά δεν θέλω να το λέω. Έχει ρε φιλαρά, εγώ κοίτα, εγώ, εγώ τέλο πάντων οι ακροατέ, α πούμε, ήρθε τσίρκο στην Αθήνα και δεν έβγαλε, ξέρω εγώ, πέντε εισιτήρια να δώσει δωρεάν. Πέρασα Αμαλίας Πανεπιστημίου, ήτανε μέσα στα κάγκελα. Κάγκελα παντού που λέγει ο Τζιμάκος. Ρε φίλε, δεν μπορείς να βάλετε πέντε εισιτήρια διπλά να πάω τα παιδιά μου να δούμε το τσίρκο. Μπα, δεν ήταν θέμα εισιτήριων και εισιτήριων να είχε δεν έβλεπες. Αυτή η παρέλαση δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό. <Τι> Θέλω να σου πω ένα πρόβλημα που έχουμε εμεί με τα ταξί που δουλεύουμε εκεί στο νομισματοκοπείο. Έρχεται η τροχέα που μακριά πια χωρίς να κατεβεί γράφουν σε ένα χαρτί τα νούμερα και μετά μας καλούν έναν έναν στην τροχέα για να παραλάβουμε τις κλήσει. Αυτό βέβαια είναι παράνομο γιατί την κλήση θα την επιδώσει ή θα την αφήσει πάνω στο αυτοκίνητο του αλνού που έχει παρκάρει υποτίθεται παράνομα. Έτσι θέλω να το πω απλά να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Αποστολή. Ναι. Τι κάνει. Ποιο είναι. Ο Φούφουτο. Γεια σου, Φούφουτο. Hey, Φούφουτ. Πήγα να μου πούμε μια καλημέρα. Ε, δεν είπαμε. Ωραία, ναι. Ωραία. Άντε. Να σε καλά, Φούφουτε να παίρνει. Θα παίρνω, θα παίρνω τώρα. Εντάξει. Τώρα έχω πολύ χρόνο. Γιατί τι έγινε. Τον <laughs> το πούλο, απολύθηκε. Μmm. Καλή φάση. Ωραία. Πάλι καλά, να ευχαριστήσω την εκπομπή. Άκου ξανά και ξανά. Αυτό κάνει. Τι άλλο να κάνει. Τι δουλειά έκανε. Α δεν μπορώ να σου πω Έλα γιατί Δεν γίνεται Τι σε γνιάζει καλά απολυμένησαι τώρα Ε δεν γίνεται Σου λέω άστα με χέσεις Να σε χέσω τράπεζα Όχι όχι Τι Ε δεν πειράζει άστα λοιπόν Δη... θα τα πούμε για. Δημόσια σχέση διοίκηση επιχειρήσεων τι Κοντά κοντά σε όλα αυτά Για πες Δεν σου λέω γεια yeah, yeah. Management Association ε, τέτοια Association yeah. Association μωρή <laughs> Όχι όχι Association έκανες μωρή Λέγε καλά τη δουλειά, έκανε. Δεν σου λέω, δεν σου λέω. Αρε, παιδάκι μου, νεύρα που μου βάζει τώρα. Όπω και να έχει, ό,τι τη μαλλική και ανέκανε, πάρτω τώρα, δεν το ήξερε. Ναι, ναι. Ε, το όταν ξεκινάει να κάνει αυτή τη δουλειά που δεν ξέρω τι είναι, αλλά φαντάζομαι. Σωστά. Δεν το φανταζόταν, ναι. Εμείς το γιατί ξέρα, το ξέραμε. Το ήξερα. Το ήξερα, δεν το ήξερε. τώρα. Το παίρνω. Α. Έλα, αποστολή. Έλα. Βαλέω να Ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο πάντσερ, ήταν το τάξη που κατήρθαν οι Γερμανοί την Ευρώπη. Ποιο? Το ευρώ, παιδί μου. Βέβαια. Mm. Ούτε ντουμάνια να πούμε, ούτε να χαλάει, ούτε να, σκοτω... να σκοτωμούσε τίποτα. Κα... Κατακτά τι χώρε να βγούμε τελείω αδόρυβα. Κλακ, κλακ, κλακ. Σωστό και ούτε να πούμε. Τρίζουν τα κόκκαλα του αδόλφου, να βγούμε. Λέει πώ δεν το έχει σκεφτεί να βγούμε. Μπα με ανησυχήσει. Είμαι σίγουρο τα εγγόνια του, η Ελλάδα από γονεί του, θα βάζουν λάδι στι κλειδώσει να μην τρίζουνε. Επιστερήσεις μου φύλαγα για να έχει ένα καλύτερο μέρο το, παιδό, το παιδί μου και τώρα δεν έχουμε από κανένα να μου πάρει τα λεφτά του γιού μου. Διότι αν έρθω εδώ, εγώ και πάρω το χέρι μου στη τσέπι σας και πάρω λεφτά θα με πείτε κλέφτησα για αυτούς τι είναι νομοσχέδιο. <Κι> ναι, είναι νομοσχέδιο. Είναι η Κυπρία η κυρία η οποία είναι από την παρέλαση, την είχαμε και χθες αλλά επειδή σας άρεσε και μας άρεσε να την ακούμε, καλό μας κάνει. Την Κυριακή προ Ελληνοφρένια, την Κυριακή 31 Μάρτιο 11 Απούμου το πρωί δηλαδή, στο πάρκο Ανδρομάκη και Παμφιλία στην Αμφιθέα, Παλαιόφάλυρο, απέναντι από το τρίτο λύκειο Παλαιού Φαλίρου, όπου έγινε δολοφονική επίθεση σε μαθητή από φασίστε, οι ανήσυχοι γονεί Παλαιού Φαλύρου Νέα Μύρνη, σα καλούμε όλοι μαζί να φωνάξουμε, δεν θα περάσει ο φασισμό στα σχολεία και στι γειτονιέ. Φέρνουμε το φαγητό μα, αυτά είναι, τρώμε όλοι μαζί, συμμετέχουμε στο θεατρικό δρόμενο και στο χαριστικό ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων, φέρνοντα βιβλία που έχουμε διαβάσει και δεν τα χρειαζόμαστε πια. Μέσα σε αυτά τα βιβλία που θα πάτε εκεί, δεν ξέρω αν έχετε κανένα που το έχετε διαβάσει, σα άρεσε και δεν το θέλετε πια του συγγραφέα του Βασίλου Βασιλικού. Πηγαίνετε εδώ και αυτό να το δώσετε. Όταν θα ακούσετε αυτό τώρα που θα ακούσετε, ίσως σα έρθει η ανάγκη να πάτε να το δώσετε. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, μα το θύμισαν κάτι ηλεκτρονικοί φίλοι μα στο site χτε, από του bloopers. Ε, είχε κάνει διαφήμιση για τη Δημάρ ο κύριο Βασίλη Βασιλικό πριν τι προηγούμενε εκλογέ και νομίζω πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Η ψήφος στη Δημοκρατική Αριστερά είναι καταλητική. Διότι είναι το μόνο κόμμα που τόλμησε να πει ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα κυβέρνηση μετά τις εκλογές στις 17 Ιουνίου. Στο δίπολο θέση αντίθεση το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς προσφέρει τη σύνθεση. Δεν δημαγωγεί, δεν κραυγάζει, δεν ψευδοεπαναστατεί. Έχει η σιγουριά του Δούναβη και την ευελιξία του Σικουάνα Η Δήμαρ όλα αυτά έχει τη σιγουριά του Δούναβη και βλέποντας τον Κουβέλη και τον Πζαριανόλες τι μου θυμίζουν όλοι αυτοί το Δούναβη και το Σικουάνα μαζί δεν έμεινε εκεί, αυτό ήταν το πρώτο μέρος της διαφήμισης που μιλάει για το κόμμα γιατί το δεύτερο μιλάει για το φώτι Ο πρόεδρός του ο έμπειρος πολιτικός Φώτης Κουβέλης συνεχίζοντας την παράδοση της αποτελεί την προσωποποίηση της ήρεμης δύναμης που τόσο τη χρειάζεται αυτός ο τόπος για να βγει από την κρίση. Όλες οι ξένες δημοσκοπήσεις τον παραλληλίζουν με τον νέο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Φρουσουά Hollande. Σε μια στιγμή που το πολιτικό κλίμα στην ίδια την Ευρώπη αρχίζει να αλλάζει, μια ισχυρή δημοκρατική αριστερά Θα είναι ένας ισάξιος συνομιλητής εκείνων των Ευρωπαίων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών όπως κατίνδυσαν. Δώστε την ψήφο σα στη δημοκρατική αριστερά. Θα πιάσει τόπο τη χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι όπως ακριβώς έχει υποθεί, δεν έχουμε επέμβει πως θα τολμούσαμε άλλωστε σε ένα συγγραφέα να επέμβουμε δεν την είχαμε πάρει, είχα πάρει, ευχαριστούμε πάρα πολύ νομίζω νιώθετε και εσείς καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι τώρα που ακούσαμε τι ακριβώς λέει ο Βασίλης Βασιλικός, ο συγγραφέας του Ζήτα και των υπολείπων για τον Φώτη Κουβέλη και για τους δύο ποταμούς, το Σικουάνα και το Δούναβι. Δεν μα λέγανε δύο χρόνια, τρία-τέσσερα, πόσο μα λένε ότι η Ευρώπη αλλάζει και πρέπει να μείνουμε στο καράβι. Α, αι, επιτέλου, άρα. Όπου άρχεται. και να πάει αυτό το καράβι. Τι έγινε, Μπορεί το καράβι να προκύψει υποβρύχιο. Δεν έχει σημασία. Μέσα να τα εμεί αυτό. Η Ευρώπη όμω άλλαξε. Σοβιετοποιήθηκε. Μα παίρνουν τα σπίτια, μα παίρνουν τι καταθέσει. Τι άλλο θέλουμε, ρε παιδί μου, κάτσε. Μην με συγχωρείτε. Μισό τα υπάρχει ακόμα. Να σπάρουν και τι ζωέ. Περιμέντε. Όπω λέει. Έλα. Θα σου πω κάτι και ξέρω ότι δεν θα το βάλεις αλλά εγώ να το πω. Ναι. Παλιά λέγαμε, Γερμανός, Εβραίος και Τούρκος δεν πιάνον φίλη. Προθέστε και το Ρώσο τώρα. Δεν πιάνον φίλοι με τίποτα γόρη που του φυγά ωραία και εμπλητού. Να σου πω κάτι έρευση. Αν εσύ έχω πάρα πολύ, έρευση η αποστολή. Έχουν έρθει οι τράπεζε μας, έχουν πάρει τα σπίτια. Το Eurogroup μα παίρνει τι καταθέσει όταν έρθουμε, εμεί ομουριστέ στα πράγματα. Τι θα πάρουμε. Απλά το πρωί σα. Ευχαριστώ πολύ να σα καλά. Γεια. Σου. Να μην στεναχωρείτε οι αδερφοί μα, οι Κύπροι, θα του στηρίξουμε εμεί. Mm. Θα του δώσουμε το δεκάρι στην Eurovision και θα αρχίσει και ο κέρος των τελάρα στην αυλή. Αν ναι, ρε παιδάκι μου, μακάρι, σε αυτό ελπίζουμε. Ε, εντάξει, μην φοβούται τίποτα, ε, να είναι ήσυχη Ε, θέλω να χλεβάσω λίγο το σποτάκι του Sky που ακούω με λοδεία και το ακούω εκεί. για το να βολόμαστε στα σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε σακούλε με τρόφιμα. Για να ναι, με... Τα οποία τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, να ανέβουν λίγο και οι πολλοί στα Α, σούπερ μάρκετ. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό λοιπόν, ντροπή του, τροπή του που το λένε και πού απευθύνονται ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία νόηση να καταλάβουμε τι κρύβεται όλο πίσω από αυτό. Γιατί δεν τα αγοράζει Sky από το μάρκετ, Έλατε. Αλλά να πάμε εμεί Διαλέξουμε. Έτσι, ακριβώς, Να πούμε και... αυτό, θεωρώ καλύτερο. Ακριβώ, ακριβώ. Και δεύτερο. Έχει παρατηρήσει καμιά διαφήμιση από το σούπερ μάρκετ στο Sky τελευταία. Ε, αν και φαντάζομαι αν ιδιωτελώ το κάνει. Ε, όχι, όχι. Εγώ επειδή τον Sky δεν τον παρακολουθώ πια από τότε που φύγατε εσεί. Και, και το, το σποτάκι σου λέω μέσω μελωδία γιατί ακούω μελωδία ακόμα. Ο Sky. Mm -hmm. Γιατί δεν κάνει τώρα μια διαφήμιση στην καθημερινή έτσι, μια καταχώρηση. Mm -hmm. ε, την πρώτη τριάδα τη μετρή ακροματικότητα. τώρα πια γιατί θυμάμαι κάνει κάποια στιγμή Μελόδια στη δεύτερη θέση Αλλά τώρα δεν λέει γιατί ο Μελόδια είναι στη δεύτερη θέση Αλλά ο Σκά είναι στην τρίτη Μμ. Μπορεί να μην έχει χώρο η καθημερινή για τέτοια καταχώρηση σωστό, σωστό. Έχει να γράψει και ο Πάσχος Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή: Ότι εν τη περιπτώσει οι αριστεροί, ρε παιδιά, α βρούμε μια φόρμουλα, δηλαδή το κουκουέ που έχει τη μεγάλη ευθύνη για μένα. Όποιο είναι δεν είναι κουκουέ ή δεν είναι πάμε, είναι ταξικό αντίπαλο. Ιδεολογικό αντίπαλο, συγγνώμη, μπορεί να είναι ταξικό, όμω δεν είναι ρε παιδιά. Δηλαδή α ανοίξουν λίγο τα συμφέροντά του και εκεί στο κόμμα. <Ρελαιοί> Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ε, χρειάζεται ένα σενάριο γιατί το να βγεις από το ευρώ και να πεινάσει υπερήφανα <laughs> δεν είναι λύση. Υπάρχουν σενάρια, πάρα πολλά, γίνονται και ταινίες κάποια από αυτά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι που ακούμε σήμερα είναι οι κουφάλες του Τζιμ Πανούση που κυκλοφόρησε με τη Real News της προηγούμενης Κυριακής σε αυτό το CD, τα ξέρετε εδώ το διαφημίζαμε κτλ. Ε, τώρα, θα ακούσουμε πόσο ισχυρή είναι η Ελλάδα του σήμερα, πόσο προστατευμένοι είμαστε όλοι μα, όλοι και πώ αυτή η κυβέρνηση, που δεν είναι τυχαία, είναι από την πατριωτική δεξιά. Μπορεί ήδη να μην το θυμούνται καθόλου, αλλά εμεί, έτσι για λόγου σατυρικού και χιουμοριστικού, το θυμόμαστε που και πού. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένγκε για να καταλάβετε πώ πραγματικά και ποιο προασπίζει την πατρίδα. Ξέρετε, η χώρα είναι γεμάτη με καλάστιγμα. <laughs> Αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο Πώς μπήκαν κύριε Υπουργέ τόσο όπλαμες πώς, πώς, σ... πώς μπήκαν να σας πω Η χώρα έχει α, ατέλειωτα σύνορα Ατέλειωτα σύνορα Πρέπει να σας πω πούμε ότι η ακτογραμμή της Ελλάδας ε, και Είναι ίση με την ακτογραμμή της Αφρικής Επίσης έχουμε χερσαία σύνορα Σε ορεινούς όγκους Τα οποία δεν φυλάσσονται Δεν φυλάσσονται τα σύνορα Είναι αυτό ένα θέμα Έχουμε προβλήματα, είμαστε και σαν την Αφρική. Νομίζω δεν είμαστε, δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Για να το λέει ο Υπουργός και οποιοςδήποτε συσχετισμός με την Αφρική και λάθος να είναι, μέσα έχεις πέσει, έτσι κι αλλιώς. Μήνυμα από την Κατερίνα Κροάτρια, το κρατάμε έτσι για το τέλος. αγέτηρα Ρακλής Χαλκίδα, τέλος, θαυμαστικό. 236 εργαζόμενοι στο δρόμο και εγώ που πίστεψα λέει το Σαμαράω ότι τα εργοστάσια τα κλείνει, το πάμε. Δεν τα κλείνει το πάμε, το συγκεκριμένο δηλαδή δεν το έκλεισε. Έκλεισε για άλλου λόγου, όπω έχουν κλείσει και πάρα πολλά χιλιάδε μικρομεσαίε επιχειρήσει και εργοστάσια, όχι χιλιάδε ευτυχώ ακόμα, και πάρα πολλά άλλα και εταιρείε φεύγουν από αυτή την πατρίδα, ξενιτεύονται και αυτέ, όπω και τα νιάτα τη πατρίδα, επειδή το ακούσαμε το δένγια και νιώσαμε ασφαλεί, αν μη τι άλλο. Κάπω έτσι, με αυτά τα αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλο. Ακολουθεί λαό, αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο, με όλα τα νεότερα από τα γνωστά μέτωπα. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, σα. Αποστόλη, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα Τι Να πεις στο σύμνιο oh. να διαβάσει το Αλκίνο Ιωαννίδη το κείμενο αν Α, έχεις να αυτό Σε αυτό το έχεις δίκιο. όντως πολύ ωραίο κείμενο Μπράβο, και αν δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί είναι μεγάλο Να μπει σε αυτά τα χαϊβάνια που σας ακούνε Να μπουν να το διαβάσουν Ναι, και θα το έχουμε και στο site το δικό μας Αποστόλη, καλησπέρα Καλησπέρα Και στη συνέχεια, όσον είπε ο φίλο για τη χαλκιδική, και για να μην τα αφήνουμε αυτό το πράγμα να ανεκτρώνει, να αναφέρουμε απλά για το εκπρόσωπο του Σωματείου που συναντήθηκαν με τον Κλασιδιάρη, ζητώντα τη συμβολή τη Χρυσή Αυγή, γιατί δίθεν φοβούνται του αριστερού και τι αριστερέ απειλέ. Για να δούμε και τον βρώμικο ρόλο των Χρυσαυγητών στην όλη υπόθεση που πλέον ξεδιάτροπα βγαίνουν στο προσκήνιο. Πέφτω και από τα σύννεφα με αυτό. Γεια σα, Αποστόλη. Τι υπενήσονται όλα αυτά που ακούω για το φώτι Για να ακούσω, θέλω διευκρίνηση. Έτσι, πε τα επιτέλου κάποιο να τι... ζητήσει τι αλήθειε. Μα τι υπενήσονται, τι, τι, τι θέλω να ακούσω, καθαρά δηλαδή. Δεν σημαστε... ξέρω, δεν ξέρω. Δεν... Κάποιο μια φορά τον αποκάλυψε αριστερό. Τι θέλει να πει με αυτό. Διερεύνησε το το θέμα και. Κάποιο α... άλλο κεροσκόπο. Δεν ξέρω. Ε, ε, Άλλοι τον λένε κοροτούμπα. Τι εννοούνε. Να μιλήσετε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, να μιλά εγώ δεν ξέρω. Ε, άμα ήξερα, θα έλεγα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα, αυτό που λέει ο Σαμαρά συνέχεια θα αλλάξουμε και θα αλλάξουμε το χαράτσι. Τι το λέει και δεν το κάνει. Ναι, τι εννοεί. Ο Σαμαράς <laughs> πρέπει να το πει για να γίνει. Έλα. Όχι για κάποιο άλλο έτσι λίγο πιο από το εξωτερικό. Ναι. Ναι Γεια σα. Γεια σα. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η συχνότητα του σταθμού στην Άρτα. Δεν πιάνουμε. Πιάνετε σίγουρα. Ευρύτε το. Αν πιάνουμε σίγουρα και το ξέρετε εσεί και δεν το ξέρουμε εμεί. Κοιτάξτε τα FM να το βρείτε και καλή ακρόαση. Χαίρο πολύ. Χαιρετισμού. Εντάξει, και... Το Σάββατο το, μεσημέρι περάστε, περάστε. το Σάββατο το μεσημέρι δούλευα και συναντάω στην ε, Αθηνάς, εκεί στην Ερμού, ε, μια δημοσιογράφο της ΙΕΝΕΔ και τις είπα συγχαρητήρια για την προπαγάνδα. Ψηλοτσαντήθηκε βέβαια ο συνοδόστης αλλά ευτυχώς δεν μου απάντησε για να πάω άκουγε χειρότερα. Να σου πω το μικρό όνομα. Για πες. Έλγα. Αποστόλη μου Ναι Έλα χόρη μου έπινα καφέ είσαι καλά Δεν μοιράζει την υγειά σου Γίνα τον τουμπα τώρα να δούμε τι θα πει Θα σου ζουθούμε όχι και τι θα γίνει Στεφάνη βλέπεις πες μου τι γίνεται Αν δεις Στεφάνη δεν είναι γάμος είναι κηδεία Τι λες άλλα λε, άλλα λέω Να συνοηθούμε συντονίσουν Αυτά δεν τα Αυτά αυτά λέω κι εγώ Αυτά να σε καλά Λοιπόν, άκου να δεις. Είμαι ο Περικλής Λωρίδας, είχα πάρει και για το αντιφαστικό στην Λιούπολη που κάναμε. Ποιος είσαι? Περικλής Λωρίδας, μωρέ, ένας μουσικός που σου λέει λέγα... άλλο. Ναι, ναι. Ο Λουρίδ θα μπορούσε να έξω Ποιο. Ποιος, Ο Λουρίδ. <laughs> Λουρίδας. Λοιπόν, 21 Τετάρτου στον Άλιμο, στην παραλία στο Θεατράκι του Αλίμου, κάνουμε μια αντιφασιστική συναυλία. Εδώ ο κόσμο καίγεται καί. και σκάνε αντιφαστική αντιφασιστική συναυλία. Ελά, Ποιο τα τραγουδάει, Δεν σε ακούω, Μωρέ. Ποιο τραγουδάει, Μωρέ. Ρίτα Ντονοπούλου, Ματούλα Ζαμάνι, Η Ναταλία Ρασούλη. Πολλοί είναι 18 καλλιτέχνε. Εντάξει, δεν θέλω να σε κουράσω, μην του Ναι, και μέσα στο Facebook το event που και τη Δευτέρα που Μια Τετάρτο, ξέρεις, είναι κι 46 χρόνια μετά τη Χούντα. Τώρα βέβαια, 21η Απλή, λέει, εμείς θα έχουμε γιορτές και πανηγύρια και εσύ κάνει Ναι, εντάξει, πούμε και ένα ευατήριο της Χούντας. Μπορεί, μπορεί να το αλλάξουμε λίγο. Α, αλλά εντάξει. Το να το σπάσετε. Λίγο δέχομαι. Έλα, ρε, τι γίνεται. Έλα. Του Τι. Λοιπόν, είναι ο με την Έλα, δε Αφροστολή, τι Καλά, εσύ. Μ αυτούς σου, μ σου με αυτού του μάνα του μπλέξει. Αλλά τι να περιμένει κανεί από ένα σαμάρι και ένα τουρνάρι. Καλό, ε! Πολύ καλό, κύριε. Και σαμάρι και στορνάρι. Και πεταλωτή να μα γαλάει. Πάρα πολύ καλό. Πεταλωτή δεν κολλάει. Βγάλε με αύριο. Σίγουρα. Για το λες και ωραία. Συμπατριώτε, συμπατριώτησε. Θα ξαναβρούμε τα πόδια μα. Θα πετύχουμε. Άτε καλέ! Με δύο λόγια είμαστε Πουφάλες Θα ταμωτούμε στις χρεμάλες Άντε καλέ Στον εκκλησιών της χάλες Μια πόζα μια ζωή Με γεμβούν το δύο λόγια είμαστε Πουφάλες Με δύο λόγια είμαστε Ανδροί και Να μην το ξεχνούντε Για να χαίρω τι παπάδες Φάκα μονογαμική Ουφάλες, Λε και ήταν χτε, λε και ήταν χτε, που φυλάκια σου δύνα στα ρεχίδια τα βελούδινα. Δεν πίνει νερό, πίνει βελούδινα. Και στι αμμουδιέ στι πιτσίκουλε. <Ρελαιοί>